Δώδεκα και μισή. Γρήγορα πέρασε η ώρα από τε σενιά που άναψα τη λάμπα και κάθισα εδώ. Κάθομουν χωρίς να διαβάζω και χωρίς να μιλώ. Με ποιόν να μιλήσω κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό. Το είδωλον του νέου σώματός μου από τε σενιά που άναψα τη λάμπα ήλθε και μιβρε και με θύμισε κλειστές κάμαρες αρωματισμένες. Και περασμένη μηδονή Τι τολμηρή ηδονή Και επίση με έφερε στα μάτια εμπρό, Δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι Κέντρα γεμάτα κίνηση που τέλεψαν Και ασέατρα και καφενεία Που ήσαν μια φορά Το είδωλο του νέου σωματός μου Ήλθε και με έφερε και τα λυπητερά Πένθη της οικογένειας Χωρί μη αισθήματα δικών μου, αισθήματα των πεθαμένων, τόσο λίγο εκτιμηθέντα. Δώδεκα και μισή. Πώ πέρασε η ώρα. Δώδεκα και μισή. Πώ πέρασαν τα χρόνια.